Γεια σου! Γεια! Yeah. Λοιπόν, τι άκουσαν τα μπυρμπηλωτάκια αυτάκια μου, Υπάρχουν μπυρμπηλωτά αυτιά, μόλι, Τα μάτια είναι! <laughs> τα μπυρμπηλωτά μου. Λέγε τι θε! Άκουσαν ότι δάκρυσε ο κυκίλια! Έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. Με τι νοσηλεύτριε, με του τραπεζοκόμου, με τι καθαρίστριε, με του γιατρού, με του ανθρώπου που φυλάνε τα νοσοκομεία, με του διοικητικού. Συγκλωστική! Συγκλωστική! Δάκρυσε η εικόνα του Κικίλια, ναι Μπράβο, λοιπόν και εμένα τα μάλα δάκρυσε το εδείον μου εκείνη την ώρα Ω Ω Ω μου κι άλλα Λα τι θες να σου πω Ε, μωρι βρομιάρα δεν τρέπεσαι Θες να φτιαχτούμε, θε να φτιαχτούμε Με συνεργιάτικα, όχι, όχι φτάνει, καλό ήταν Όχι, εντάξει <laughs> <laughs> Λοιπόν Ω, μωρις θα... αναμένες όλες οι α... άκμητες Είμαστε όλες, μόλι σα ακούμε, μόλις σας ακούμε, οι <laughs> ορμόνες, ξέρω. <laughs> Ναι, ορμονικό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Καλώς μας ήρθατε επιτέλους. Τώρα? Έχουμε ήδη τέσσερις μέρες, πέντε που έχουμε έρθει. Το ξέρω, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσα να σε ψάσω τι να κάνω. Είσαι και περιζήτητος. Ναι, ναι, ισχύει. <laughs> ισχύει. Λοιπόν, τώρα καλή χρονιά δεν σου λέω μονοτονο είναι, γιατί ο, η, έτσι κι αλλιώ δεν αλλάζει και τίποτα. Ένα νούμερο αλλάζει, όλα τα ίδια μένουν. Όλα τριγύρω αλλάζουνε. Όλα τα ίδια Πέρα από είναι αυτό, καλοί δεν θα είναι Λοιπόν, ε, από έναν σχηματισμό, το μόνο δηλαδή που μου άρεσε. Εμένα σήμερα. που έμεινε του Νικάκη και Ραμέο, να έχουμε και μια παπαδιά στην κυβέρνηση, μια νεοκόρη. Μπράβο, ρε, σε Αποστολή. Και τον άλλον που θέλει και δημοκρατική αστυνομία. Και τη Μενδόνη. Αυτή και τη Μενδόνη, αν μου ερώτακε κάτι να ξεχωρίσω. Ε, μπράβο. Ε, είναι αυτέ που κάναν έργο. Ναι, και ο άλλο έκανε έργο. Έκανε δημοκρατική αστυνομία, σε παρακαλώ παρέμει. Ο Χρυσοχοήτης δεν είναι τίθετο θέμα παιδί μου yeah. Ήταν νυζοσμένος Δεν μπορούσε να τον αλλάξει και να θέλει Έλα τράγιες, έπιασα μετά από δύο μήνες με την πρώτη φορά. Ενώ εγώ σου μαθαίνω το ιεροποστολικό, οι δασκαλίτσαμε τον ταρίφα σε πιάνουνε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, να στείλω φιλιά στο Max FM και στον αέρα FM που σε αναμεταδίδουνε στη δυτική Ελλάδα και θα τα ξαναπούμε μάλλον τη αγία ευθυμία. Μα σε περιμένω πώς και πώς. Νε... Αφού κάθε Ο... χρόνο λοιπόν θα, δε... θα αθήνει δε... τη αγία Ευθυμίας. Τι ναι. να σου πω, ότι σε αγαπάμε ή Βεβαιώ! Εγώ φταίω! Που λέει και ο Παδόπουλο! Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε, Έλα, για! Φιλιά! Γεια, γεια! Καλά, εντάξει, μια ώρα κάνουμε να σε βρούμε. Τι γίνεται. Και που με βρήκε καλά να λε. Αυτό εδώ ξαναπέστο. Και που με βρήκε καλά να λε. Ξαναπέστο. Και που με βρήκε καλά να λε. Αυτό εδώ ξαναπέστο. Και που με βρήκε καλά να λε. Εγώ για την τώρα θέλω να πω. Και όποιο υπονοεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό πολιτικό σύστημα οψέποτε έχουν δεχθεί εντολέ από τρίτου για να κάνουν πράγματα σηκωφαντεί και δυσφημίζει την ελληνική πολιτεία κατά τρόπο βάρβαρο. Για φαντάσου τώρα, δεν παίρνουμε εντολέ από ουθενά. Δηλαδή τα κάνουμε κατά μόνιμη μα έτσι. Είναι... Δηλαδή όλο αυτό είναι, α... είναι χωρί εντολέ, έτσι. Έτσι. Είναι οχολογία, αυτό ήθελα να αποφεύγω. Κάνασε καλά. Πώ αναμονή για αυτό, μπράβο. Λιτός και απερίπτος. Το λιτός είναι πρόβλημα, κοίταξε το. Καλά, θα το κοιτάξω Εγώ θα σε είχα δέσει. Όχι ρε φίλε, κάθε καλά, γεια, γεια. Αγάπη μου. Μπάμπο? Ναι. Αχ, Μωρή, το έβγαλε και το 20. Τι... Ποιο να στο έλεγε, ούτε εσύ το πιστεύει. Ε! Ούτε εσύ πιστεύει που τερμάτισε το 20. Εσύ και η Ελισάβετ, τη Βασίλισσα. Α, ναι, ναι. ναι. Να σου πω, υπέφερα τι μέρε που λείπατε, είχα σύνδρομο. Τι Στοχόλμη. Όχι. Τι σύνδρομο. Σύνδρομο έλειψε, πώ το λένε. Ναι, είναι αυτό που λέμε σύνδρομο έλειψα. Ε! Ναι, που έλειψα. το σύνδρομο έλειψε. Ναι. που λέμε. Λοιπόν, γεια σε σένα και στο Θέμιο. Στο και μην μας λείπετε άλλη φορά. Ά, να σου πω. Καλό 21. Χρόνο χρόνο θα σε πάω. <laughs> Καλή χρονιά. Μόνο χρόνια πολλά δεν το ρισκάρω. Ευχαριστώ, γόρι μου. Έλα, Γεια. Για. Ναι, γεια σα. Σας. Έχω πάρει στα παραπολιτικά. Ναι, έχετε πάρει. Ε, ακούω παραπολιτικά τώρα και άκουσα το συνάδελφό σα που μιλάει αυτή τη στιγμή. Εξαιρετικό. Λέγοντας... Και εξαιρετικέ και οι εκπομπέ σα και τα πάντα. Ε, βέβαια. Ε, Απλώ θέλω να. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είμαι φαν. Μπα περιπτώσει θέλω να σα πω το εξή. Ο Δήμο Ηλιούπολη δεν ανήκει στο νότιο τομέα. Αχ, μην του λέτε πόσο... τέτοια. Okay. Okay. Πετε τούτο γιατί μόλι τώρα είπε ότι ήταν 28 τα κρούσματα, Είμαι υπάλληλο τη περιφέρεια, διορθώστε το λέω. Διορθώστε τον ότι ο Δήμο Ιλιούπολης είναι στον κεντρικό τομέα, δεν είναι στον νότιο. Οπότε τα κρούσματα που αναφέρθηκαν, τα 28 του νότιου, δεν περιλαμβάνουν την Ιλιούπολη. Ω, θα φαρμακοθεί. Τέλο κατάλαβα. Όχι, όχι, εγώ δεν το λέω. Α μην το κάνει καθόλου χρήση. Α, εντάξει. Μειώσετε το, διορθώστε Μα δεν μπορεί να λέει και τα σωστά, όμω άμα έλεγε τα σωστά, δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, ο άνθρωπο που να ξέρει τώρα Αυτό λέω που να ξέρει. Από στο λάκκο, αυτόν που σε πήρε τώρα και σου είπε, Ξέρεις κάτι για Αυτό όταν... που μου κρίνει ο Σακροατέτσι όλη την ώρα, άστο να πει ότι θέλει. Γουστάρασα και πολύ που πήγε στην εκκλησία και το σταυρό τον αγλώισε. Την άλλη μέρα όμω την ορκομοσία έκανε σταυρό αυτή η πρόεδρο του αγαπητού. Και να σου πω και κάτι άλλο. Χθε παρακολούθησα για λίγο αυτή τη συνέντευξη που είχε ο, ο Γκαντέμι μαζί με τον δημοσιογράφο. Ε. Ναι, ναι. Ήταν όλα τα λεφτά, απώστρεψε να βλέπει τον άλλον πρόεδρο. Δεν μάθαμε όταν... για τα ντολμαδάκια τι συνέβη. Έμαθε, το στρίμωξε, τέλο πάντων, δεν ξέρω. Δεν το στρί... <σοραι> να έβλεπε αυτόν τον δημοσιογράφο, λε και ήταν ο υποτακτικό, ο υπήκοο του Λουδοβίκου, του, του, του Μέγα Ναπολέοντα μιλάει. Πάμε για φάση, ε. το να το δείτε το χάρι που έχει το άτομο ρωτώντας στο μητσοτάκι, ρε. Αυτό λαθείτε, η ΑΕΙ έχει μεγάλη γυρικομωδία σκέφη. Έγινε, γεια. Οι απαντήσεις... Φτάνει, το είπες, γεια. Έλα ρε, μήκου με κλείνεις. Σε κλίνω. Οι απαντήσεις σε κλίνω. σε όλα... Σε κλίνω. Ήταν, ήταν όλα καλά. Εκεί, ρε πέντσι να πάρει. Σε κλίνω. Αντιγιά σου. Κάτσε να κλείσω το περίμενε. Κλείσε με το να το, το, το, το έχω. Ε, το Θήμιο νόουσα. Να, να ξέρω. Ε, προς τον Ελληνοφρενή. Γιατί επειδή είπε για την τη δημοκρατία σε ότι την πάει και ούτω καθεξής. Εγώ τι γουστάρω πολύ όμως, ε, γιατί είναι προοδευτικιά και η γυναίκα, να πούμε με προσωπικότητα, γουστάρασα και πολύ που πήγε στην Εκκλησία και το σταυρό τον αγλώησε. Όταν θέλεις να αποποιηθεί κάτι δεν παρίστασε καν στο χώρο, δεν αγνοείς το σταυρό απλά Απλά λέω, γιατί έχει πλάνα για υποκρισία, φυλάκια Αχα, μ' αρέσει που έχετε διάλογο μεταξύ σας, μ' αρέσει Είδες, είναι διαδραματικό το... Αυτό, Είδες. αυτό, κάνουμε διάδραση εδώ πέρα, όχι μαλακίες Ναι, και ανάδραση να κάνουμε, φυλάκια. Α, και επίδραση Και οπισόδραση, γεια Και απόδραση, καλησπέρα Ελίζ, βάλε τον Καήλα. Μπλέξω είναι μαζί με τον Κικίλια και τον Καήλα. Τον... Ο Βασιλάκη ο Κικίλια και ο ο Καήλα. Για μπλέξα λίγο εκεί μαζί τη μάχη. Θέλατε να παραμείνετε στο πόστο, σαν εσεί. Κοιτάξτε, πάντα αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Για αυτά τη θέση, δεν τη χάσατε. Είναι, είναι τιμή μου. Και θέλω να σα πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. Δεν τα τροπή για μένα να πουλήσω τη μάλλον μου πεθαμένη για να αγοράσω πανοφόρο και παπούτσια. Με τι νοσηλεύτριε, με του τραπεζοκόμου, με τι καθαρίστριε, με του γιατρού. Και εσύ Με ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία Κλες Συγκλωριστική Δεν τρέπεσε να κλες Τίποτα θέλω να σε ευχαριστήσω έχουν υπάρξει συγκλωριστικοί Για τίποτα να μη στενοχωριέσαι Κάνω φωτιές εγώ δωρω με Βρώμα να μην δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε Φουσκώνω τα αυτιά μου με ορμόνες Απέξα τις ζελτίδες hey. μου τόσο γρήγορα Θέλω να γίνω Σαν Αμερικάνος Απολεγόμαι εκπληκτικά Αμερικανόφιλος Δεν το έχω κρύψει ποτέ United States of America κρυφά και ο Μητροπάνος. Νικολή, Νικολή Καπετάνι εντερετηλή Και μια παραγγελιά ρε φίλε για την Παρασκευή Θα βάλουμε αυτά που λένε τώρα Ότι έχουμε σχέδιο και τέτοια Διάνθησέ το, εσύ θα το βρει. Σχέδιο και ευθύνης, στο τραγουδάκι Και αυτό που λέει ότι έχουμε σχέδιο Καταλάβατε σε ποιο σημείο είμαστε. Έχουμε σχέδιο. Χέδιο, σχέδιο. Έχουμε σχέδιο. Χέδιο, χέδιο. Ξέρουμε τι κάνουμε. Χέδιο, χέδιο. Και αισθημαστεί. Αισθημαστεί. Πάμε τη χώρα με ασφάλεια. Ακτινόμως θα είναι. Ακτινόμως θα είναι. Κάπου η αστυνομία υποδίεται και Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Venit ya, venit ya, ya. Cancilo si con tu la lemoña. Coricon la lemoña. Salsa una despasune aregria. Não papagi vai estiputar minha. Não vai, não papagi estiputar minha. Vai estiputar minha. Quero preferir este basquiver. Frura, frura. Sergio Trump, frura. Pois nem frura. Ah, então, agora mito que te passa é que dá trechamos da minha dicionário Ποιο θα βάλει στην Αμερική, Άραγε, για να του φτιάξει τη δημοκρατία του. Όχι, δεν αυτό. Η δημοκρατία... Τον Αχ, α, μάλιστα, ναι, γιατί του δυτικού κόσμου. Το αυτό. Τι. Η δημοκρατία έχουμε, σαν την Το καπιτόλιο σε πολιορκία. Οπαδοί του Τραμπ εισβάλλουν στο κτίριο του Καπιτόλλου στην καρδιά τη Ουάσιγκτον για να διακόψουν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Οι πάνωπλοι οπαδοί του Τραμπ μπαίνουν μέσα ανενόχλητοι. Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Οι διαδηλωτέ προσπαθούν να εισβάλλουν και στην αίθουσα τη Γερουσίας Φρουρά! Φρουρά! Και φρουρά που είναι! Γερουσιαστέ έχουν πέσει κάτω και προσπαθούν να προφυλακτούν. Δεν υπάρχει φρουρά εδώ! God bless you and God bless America. Thank you. Bye! Bye! Στα τσακίδια. Η παπαλάπρε να γυμνεί Χαϊδεύει δώρος η σκεύη Σ' ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένω Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε! Ναι, η κυρία Τζέννη Μπορτή. Η ίδια. Ε, ήθελα για, το... για την Παρασκευή να μου βάλετε μια κυρία που σα πήρε και σα έλεγε για τον Πάριο Και τώρα λέγε Πάριο και Πάριο και μα έλεγε για τον Πάριο Εκτακτό. Βεβαίω, βεβαίω. Είσαι κούκλο. Το ξέρω. Αχ, τι κουφάλα. Είς... Θα με χωρίσει τη γυναίκα μου που σ' ακούει συνέχεια. Μη ζηλεύει. Αχ, ναι, σε, ε, σε ζηλεύει. <Το> από αυτό από το ξένα τι πρέπει <Το> <laughs> να κάνει. Α το να μπορεί ήσυχο ακούσει μια μαλοκία, αφού εσένα δεν σε É que não é todo dia.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 Ναι. Mm. ναι, και συντή μέσα δεν είχε το κουτί. Α, ah, εκεί φτάσαμε, είδε η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα. <laughs> κλέβουν στην πλατεία της Κυφυσιά τα DVD του Πάρχιου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν ακούνε Πάρχιο στην κηφισιά. <laughs> Γιατί να μην ακούνε πάτια ah, η κρίση. κρίση Εκεί φαίνεται η κρίση όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει Δεν ξέρω κύριε μου Πού βγαίνει Γιατί είναι πιο σίκ Για αυτό γιατί ε, δεν, εγώ... δεν ακούς πάριο στην κηφισιά Ναι Δεν ακούς πάριο Μπορεί να ακουστεί Να περνάς από ένα σπίτι στην κηφισιά Και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου Ήσουκόλα για να ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Δεν θα ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Συγγνώμη επικοινωνούμε ε, είναι... Αυτό είναι λάθος τη Εφημερίδα. δεν είναι του περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι το σούφρο ο σου ο που δεν ακούει Πάριο. Ακού πάλι, δεν ακούει ο Κηφισκιότης. Απ' την Ραπετσόνα θα ήταν ο Περίπτερας, γι' αυτό έκλεψε το συντήλ. Γιατί έκλεψε στην έκλεψε Κηφισιά πέραμα. δεν ακούνε Πάριο, Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από την τραπεζόνα, περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε την κεφτιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανένα λόγο. Ο περιπτερά, το τσογλάρι που είναι από την τραπεζόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Ναι, χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Φάριο. 4,25. Σα Λείπει ο πάριος. Α, δεν μου λείπει! Mm. Πού το ξέρει εσύ! Έχει δει τη φορολογική μου δήλωση! Λείπει σε κάποιον ο Πάριο! Πάει με τη φορολογική δήλωση μου. ο Πάριο! Θα τρελαθώ! Τόσο ψύχος ο Πάριο! Ναι, τόση ψύχος Γιατί ο πλήρωτο στην εφημερίδα του Πάριου δεν έχω! Είχε τόσε ειδήσει μέσα! Δεν με ενδιαφέρουνε! Και στο κάτω-κάτω ο Πάριο στο σπίτι του Πάριου ήταν δώρο! Εμεί τι ειδήσει που <ΡΟΣ> εγώ μετανάστη και ξόριστο ήμουνα μαζί σα! Εγώ ένα πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Τι σου να τρωμάρα να σου το πολύ πολύ να σου Θα σου πω, σήμερα ότι πέθανε ο σύντροφο και φιλαράκο Δήμη Πανούση. Και θα ήθελα να μου βάλει λίγο αν θέλει βαβυλώνα στη συνεργασία με Δήμη Πανούση. Να πα και εσύ εθελοντή για να τιμήσουμε τη Γιάννα, φίλε. 200 χρόνια δεν είναι απλώ ιστορία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Να πα και εσύ εθελοντή. Γιατί αν δεν έρθει, μπορεί να σε ψάχνουνε. Να πα και εσύ εθελοντή. Στου καλατράμπα το τάφο μα Είναι η ευκαιρία μα. Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να πα κι εσύ εθελοντή, Λοτοχαπάκια. Συζύγιο μοιράζουνε. Θα φά κι εσύ εθελοντή, Μαύρα κοράκια. Ολάι, μα κοιτάζουνε, μα κοιτάζουνε. Η Ελλάδα των πέντε υπήρωνε. Μα κοιτάζουνε, μα κοιτάζουνε. Τι κοιτάρε. Καλησπέρα. Να χαμηλώσω. Αχ, ναι, λίγο πιο χαμηλά. Εκεί στο πετραχύλι. Συγγνώμη, λάθο τσατ. Έχω και κάτι χριστιανικά τσατ, sorry. Ναι, ναι. 2.117.340 εμβολιασμού το μήνα, λέει η Κίλια. 1.110.101 και 10, λέει ο Χορ. Και αναρωτιόμουν αν μπορεί αυτά λίγο κάπω να τα δέσει για την Παρασκευή. Εσύ είσαι για αυτά, θα δέσω, τέλο πάντων. Γιατί, παιδί μου. Γιατί είσαι για δεν το συζητήσω. Και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα, εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό πόσα είναι αυτά θα είναι χίλια και και αυτά τα χίλια και 10 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 117.440 συμπολίτες μας το μήνα χαμός Το σπίτι έγινε να βαφτεί από το 2007. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Όπω έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού ένα ατομικό παγούρι. Σε ένα κλουβί γραφείο ξαναγκρίνει. Πέσω ατέλειο το κουβοταξίδι. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Είμαι κι εγώ μαλάκα. <Πε> Λοιπόν την Παρασκευή με αφορμή τα γεγονότα στην Αμερική σε παρακαλώ τον Μαρχόπουλο το λομιάζοντα μαγικά. Χωρί αισθήματα και προγραμματισμό, με τα κόλπα του έγερνα ρελού. Αχ, που σε φωνα και που σε φυγιάνη. Ευτυχώ που ο κόσμο δεν τα χάνει. Menamules, yo la mia es un Θέλω μια παραγγελία για την επόμενη παρασκευή, ένα ηχητικό μια κυρία που είχε πάρει τηλέφωνο, 14 δεκάτου του 20. Έχω έρθει ενημερωμένη πλήρως Έτσι. Φοιτό σχεδόν, για πες 36 και 24, 36 λεπτά και 24, δευτερόλεπτα. Ας δεν σα μπορώ εσά, δεν σα μπορώ, ναι. Αποστολή, θέλω να πω με βάση αυτόν τον Ελληναρά, για να η Έλληνα. πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι διεθνιστής, που σημαίνει να είσαι και Τούρκος και Αφρικανός και Γάλλος και Γερμανός, γιατί οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε εκτός από τη φτώχεια τους και την εκμετάλλευση, ενώ οι καπιταλιστέ έχουν να μοιράσουν και να ανταγωνιστούν τα κέρδη του. Άρα λοιπόν, Φασισμός είναι ο καπιταλισμός στην πιο προχωρημένη σάπια και επικίνδυνη μορφή του. Γιατί είναι φασισμός να σκόβουν το μεροκάματο που εσύ παράγεις είναι φασισμός να μην έχουν τα παιδιά σου παιδεία που εσύ πληρώνεις είναι φασισμός να μην έχει υγεία που εσύ πληρώνεις τι σημαίνει ότι δεν έχουμε τελειώσει καθόλου με όλο αυτό θέλει τσάκισμα Στους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, στους γνωστούς, στους φίλους, παντού. Και όσο υπάρχουν αλυτάκια μαθητές που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, υπάρχει ελπίδα για το καινούριο από εκεί θα έρθει. Και όχι από το σάπιο το δικό τους που πάει την κοινωνία αιώνε πίσω. Συγλωστή. Μισε νιές Με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά αρνιά. Κάθε αρνή έχει ένα ενότιο Ένα σκουλαρίκι Τα αρνιά αυτά είναι πανκ Φοβερή κότα Αγαπημένε Να σου πω Οπα. Σαν σήμερα θα θυμηθείς με το αγαπημένο πιο τον χαμπή Ο Εδώ. Μις μπούτια. Ο Όχι αγαπημένα ήταν στον τέος Βασιλιά που φωνάζανε αγαπημένα, άμα το βρει αυτό, αλλά άλλο ήθελα να πω. Αγαπημένα, όρισες. μανάρι μου! Σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμάκος, μας λείπει. Ισχύ. Αν το έχεις αυτό, το ζητάω κάθε 2-3 χρόνια, τον νεοέλληνα του Τζιμάκου μιξαρισμένο, να μνημονεύσουμε γιατί μας λείπει. Μιξαρισμένο πιο αυτό που έχουμε κάνει εμεί. Ναι, αυτό που είτε κάνει εσείς. Φάκα, τίτας, μου, πιάσε, τη Περδεύω το τσουκ με τη λατέρνα Πάνα πουτάφου μου το κυπαρίσι Έβαλα φωτιά να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου Ούτε που το σκέφτηκα, ούτε θα πιάσω αέρας Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίτσι Έχω πάρει oh, μου <Πλάκι> ξένο, λιχαμένο. Είμαι ένα αθώος πουργητάκι Να! <Που Goodbye. <laughs>